Καλή. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά τώρα Καλή χρονιά, χρόνια πολλά ναι. Ελπίζω το έτος το καινούργιο να είναι καλύτερο Θα δείξει, τώρα αρχή είναι δεύτερη χρονιά αριστερά Η πρώτη καλά μας πήγε πολύ Αυτή είναι εδώ που καλύτερα πολύ μαλακές Τώρα πολύ μα... Yeah. Θα δει ότι θα καταλάβουν σε 20-30 χρόνια τι ογκόλοι θα πείσαν τελευταίο. Τι ηγέτη θα τον αφήσαν τελευταίο. Α, ah, ναι, ναι, ναι. Είπε yeah. ηγέτη ή ηγέτη, δεν άκουσα καλά. Ηγέτη. Η, ηγέτη, ηγέτη. Με κάπα, ηγέτη, ηγέτη. Να σου πω ένα σενάριο, δε πω έτσι. Πρωθυπουργό Κυριάκο. Πρόεδρο Δημοκρατία. Ο πατέρα του, δεν θα ζήσει 150 χρόνια. Υπουργό Παιδεία Αμβρόσιο. Και ηγέτη του ΣΥΡΕΖΑΙΝΤΟΡΑ. Ούτε φόσκολο, ε. Μ' αρέσει το σενάριο. Σου. Αρκετά διαστροφικό. Ανατριχιαστικό. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά! Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και. Ευτυχισμένο πώς... το νέο έτο τη αριστερά! Έτο, έτο, δεν ξέρω! Ποια αριστερά, ποια αριστερά, δεν υπάρχει αριστερά, τέλο. Περιμένουμε να έρθει αριστερά. Α, ναι. Ενωμένοι βέβαια, έτσι. Κυρίω, αν δι... κάτι είμαστε, είμαστε ενωμένοι και όχι διχασμένοι. Ε, δηλαδή όχι, υπάρχουν α. οι τζιχαντιστέ, εμεί είμαστε οι διχαντιστέ. Απ' το διχασμό, οι διχαντιστέ. Από, από, από τη στιγμή που σα έχει βγάλει το σύστημα μιστό, δεν πρόκειται να κάνετε επανάσταση και ε, ε, ε, ε, εγώ σου βάζω και σύγχυμα το σπίτι μου ολόκληρο. Όταν το σύστημα σου έχει βγάλει Βγάλι μισθουλάκο και είσαι βολεμένος ναι, ναι. και βγαίνει ο άλλος και λέει «κάντε κι εσείς κάτι γιατί εμείς μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε» «Ας το εδώ το θέμα» ναι. «Τώρα μπήκε και πελάτη για να πω τ'ασου μετά» μπήκε. και γιατί τα θες και συμπληρώνουμε και όλες αυτές οι Ναι. Είδατε που εσεί και ο λαζόβουλο αντικείμενα τον αρχο θεωρη. Την αρχό θεωρώ. Το σύγχρονο μάθημα θα δικήσα μου και τον αρχο Θεωίο. Εγώ ξέρω ότι δεν βγήκε τώρα από τη Μαγιά Δημοκρατία. Ότι ήταν να βγει και δεν βγει και επειδή είπε ναι, ο λαζόπλο και εμεί κάτι. Αφού αντικείτε και από έχει το λαζόβουλο. Ότι ήταν στο παραλήγιο, δηλαδή θα βγει ο άδονη με ένα 11, έτσι μόνο του. Ε, ξέρω εγώ. Ναι, καλά και εγώρια ακόμα το έβλεπα. <laughs> Εντάξει, τώρα εγώ σου κάτω έτσι θα στηρίζει, χέστηκα ε, τώρα για τον άδειο. Το θύμιοι σκέφτομαι. Πάντοτε εγώ φίλω να τον πιστεύω στον άδωνη. Σε ένα κεφάλι μόνο, πολλέ πέτρε έχουν πέσει. Ε, το δικό στο είχε. κεφάλι Λένα. θα χανόταν. Κάτι να σιδερό πάει στον κούλιο, έτσι. <σχεδόμαστε> Τι έχει ο κουλισ. <σχεδόμαστε> δεν καταλαβαίνω. Ε, ναι αυτό λέω. Δεν έχει τίποτα, ο βότσοφιά για αρχή. Δεν είναι ότι δεν έχει τίποτα. Είναι ότι μα προσφέρει το εξή ανεκτήματα ότι θα σκάσει τώρα. Αυτό είναι λίγο. Ε, είναι λίγο ε, να σκέφτεσαι τώρα να σκάει να κοιτάξει, να γίνει μη και να μην είναι μπακογιάνι Το κόμμα. Άρα χειρίζουμε τον κούλι τώρα, έτσι γιατί. Εδώ το τζατζικό κατουρημένο, η μαράκι δεν το λε. Τυχαίνει να το δει, εδώ σε μια συνέντευξη. Πα να το φιλήσει. Γιατί αν έλθει να αρχηγό, θα το φιλήσει. Και να σου Να σου δώσει χειραψία και να έχει πιάσει το πουλί του πριν, ε. Δεν κάνει άλλη δουλειά. Εντάξει, σε διαγωνισμό μαραγκιά, Ποιος θα βγει πρώτο. Ποιοι παίζουν. Ο Μιτσατάκη και ο, ο Μαϊμαράκη Εγώ ελπίζω ο Κυριάκο. Τώρα στηρίζουμε με τα μπουνιά Κούλι, ε. Κυριακο. Μπορεί, μπορεί ο Κυριάκο. Μπορεί, Έλα, μπορεί θα... και εμεί θα στηρίξουμε. Εμεί θα φάνηκε φαντελ... τη Ελληνοφρένη Πρέπει να στηρίξουμε. Κυριάκο. Έλεγε ο μέχρι τώρα Άδωνη. Ποιον στηρίζει, ο Άδωνη. Κούλι. Άντε καλή. Θα πολλά. Ναι, ναι, τι θες. Τρει φορέ θα το πάρει. Ναι, και τι έγινε. Το ένα είναι το βαρετό. Δηλαδή παίζει μια φορά μετά τα κοιμάσαι. Παρά τα μα. Πάρε με τρει φορέ να το χαρώ. Να τη θαρμανιάσουμε λίγο. Λοιπόν, άκου να δει. Η μανούλα μου σε αγαπάει πολύ. Και σε ένα η μανούλα σου έλεος, ρε παιδιά, τι γίνεται. Έλα, έλα, γράψτε τη και να την πάρει. Για... Πόσο θα υιοθετήσω. Δεν έχω, δεν βγαίνουμε, μάνα μου. Να παραδουλέψει. το όλη τη λύση. Να σα κάνω παιδιά μου. Ε, ανοίγει η ψυχή τη σου όταν ε, τη βάζει. Τη μάνα σου. Τη βάζει το ραδιόφωνο και τσακούει. Θα χαρεί πολύ να τσακούσει. Θα ακούσει με την ελίκη. να πάρει τηλέφωνο, βρει μια αφορμή και πέστε να με πάρει. Εγώ ε, ε, δεν την παίρνω. Ε, δεν πρέπει, θα το καταλάβει. Πε κάτι άλλο, ένα ψέμα. Πάρε εκεί, είναι ο ριλάκι. Κάτι, βρέστο. Όλοι οι άλλοι που το κάνανε δεν ξέρανε. <Κι> ναι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Έλα, πάλι χρόνια πολλά καλή χρόνια. Ναι, ξαναμπήκε χρόνο. Φερνάνε τα χρόνια με την αριστερά του γρήγορα και ευχάριστα. Εγώ 3 ευρώ και είμαι σε δίλημα. Ωραία επένδυση έκανε. Α έκανε μια βόλτα την Αττική εδώ, έτσι για να ξεχαρμανιάσει, να πα στη Νέα Δημοκρατία. Τι επένδυστα. Και θα έχει το... και 20 λεπτά, αρέστε. Ο ΝΕΔ και η Πρωτοπορία δεν πάει μαζί. Είναι το καλύτερο κόμμα. Ναι, ναι, Ακ... σε κόμμα. Ή ο αξιότερο, ο Μεϊμαράκη και ο Μιζοτάκη. Είμαι σε δίλημα. Εντάξει, εγώ θα σα πρόξω στο Κυριάκο. Και ο Μεϊμαράκη με μη θυμίζει το μεγάλο μου θείο. Ναι, τον είδαμε λίγο ο το Μεϊμαράκη. Τον είδαμε, φτάνει. Θα είναι ο Λίγδη με το Χριστοκάντιλο στο παραμικρόν. σου θα έχει ένα ενδιαφέρον. Διάθερον, βέβαια γιατί θα ξεγυμνωθεί λίγο περισσότερο η Βουλή Θα γίνει λίγο περισσότερο θρούμπα Έχει ενδιαφέρον κι αυτό Γιατί με τον Κυριάκο θα μας φάει ο πολιτικός πολιτισμός Θα ξεράσω Έλα χορευτάρα Θα μπορούσες πριν κλείσε για χριστού για Να ξαναβάλεις τα κάλαντα Από το χρησινό επεισόδιο στο κλείσιμο Του τσολιά Ναι, ναι προς το Τσίπρα Ήταν τέλειο Καλήν εισπερά νηλώτες Χ Γάμο, γάμο ταρχοντικό σα, φόρου χρωστά μεσημερών. Και, τε, και τέλει βρεγόλοι τον ουρανό φορολογή. Χρέη, χρέη στη φύση όλη, με στο μαξί μου τη Μια φά, μια φάτνη παραλόγων, να το πουλέν των δανειστών. Έκτη, εκπίτη κόλλων. Θα ξεπουλήσουν και του κόλλου Pissyria Erchodę Trizna. przyznawa jimy Bo. Jeesśli ja fini napnigun, choris, Chory zna lippsi o Ora. Mary Cypras. Chronia kula L. Πεκατένα στο χθε αγόρι μου. Τι θέλεις να Εννοεί το πρώτο λεφτό επεισόδιο πριν φύγουμε για Χριστούγεννα Αυτό ενώ. Α, ναι. Τι ήταν Ζεμπεκιά Ναι, λεβέντικη. Πάρα πολύ λεβέντικη έτσι. Και αυτά τα γυαλιά του τσολιά. Είναι όνειρο, πάρα πολύ ωραία. Mm. Από την Τουρκία το έχω πάρει. Του πάνε πάρα πολύ. Από τη Σμύρνη oh. Oh. Oh. Ah. Από τη συγκρού σε είχαν διώξει πέρσι εκείνο ο Με το έχει να κάνει και με τον σαμαρά, έχει να κάνει ποιο είναι και η κυβέρνηση. Αν θυμάσαι Aha. και στο Σύριζα πέρσιμα αφήναν από μέσα. Φέτω σύζελ καμιά ανοιχτή πόρτα. Ακριβώ αυτό θέλω να πω ότι ο πιο κόμμα βρίσκεται στην ή ανήκει τι πόρτε του στο τσό. Εκτό από το πασόκτο. Το πασόκει είναι πάντα κολλημένο, κολυμμένο. Είναι. είναι η κυβέρνηση αντιπολίτευ δεν αφήνουν να μπει στο για πλάκα. Ε, έχει ναι, κάτι προβασό και απέξω συχαμένα. Αυτά το το τα κλασικά, αυτά που σου έχουν φάει όλα αυτά τα χρόνια τη ζωή που δεν περνά σου για 1% να έχουν. Το ίδιο είχε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πέρσι είχαν καλοδεχθεί και σου είχαν ανοίξει τι και φέτο μανταλμένα. Η δεν είναι με ενοχέ, δεν είναι καλό. Όχι. Η σάτειρά σα ενοχλεί πολύ την εξουσία. Χαζομάρες. Όχι, αυτό είναι. Θέλω το... κάτι από τα παλιά, από τότε που είμαι μικρό και αμούστακο αγόρι. Τα κάλαντα θέλω. Πια κάλατα. Τα δικά σου. Τα κάλαντα του αποστόλου. Καλήν ημέρα ανάρχοντες Φτάνει, λεφτά Άσε με καημένε τώρα πέσω κάτω είμαι έτοιμος Καλήν ημέρα ανάρχοντες Λεφτά Α να δουλέπεις Δεν έχω Στα αρχι*** μου Ορίστε Στα αρχι*** μου Σας, να τα πω, Όχι, δεν θέλω να Γιατί τα πω. Γιατί αρχή μη και αρχή χρόνια. Έλα, έλα, παιδί μου, φύγε. Δώστε μου λεφτά. Άι, από εδώ. Το... Δεν έχω μου. Τι μόνο αυτά. Όχι, αλλά να μπού. Δηλαδή, εκεί να δώσω το πρωτοβάρι, πάρτε. Καλήν ημέρα, Ναύρχοντε. Λεφτά, φτάνει. Εντάξει. Τι είναι αυτά. Α, δεν θέλω, είναι λίγα. Παρ' το δεκάρικα και καλό σου. Λίγα, είναι λίγα. Δεν έχω. <Δεν> Αφού τα είπα, δώστε μου <συμή> λεφτά. Δεν <συμή> δεν έχω λεφτά. Πρέπει να φύγει από δάσκα. Θα να βάλω πετρέλαιο. Ναι, βάλω. Δώστε μου λεφτά. Δεν έχω. Ή δεν θα βάλω πετρέλαιο, θα ψωφήσω. Δεν <συμή> ψωφά. <συμή> <συμή> Έλα από στόλη πια. Ε, ε, χρόνια προσπαθώ να σε πιάσω. Τι θα γίνει με σένα. Ε, δεν είναι έτσι εύκολο. Εγώ χρόνια τώρα μακριά σου λιώνω. Έχω χρόνια πολλά. Σε σένα και στη λατρεία μου το φίλο σου. Περάσαμε αυτά τα χρόνια πολλά. Δεν θα έχουμε χρόνια πολλά, έχουμε αριστερά τώρα. Ότι ζήσαμε α, ζήσαμε. Α, δεν θέρατε πασόγων. Τώρα, τώρα έχουμε πασόκτη με εννοέ. Δεν θέλετε το πασόκτο το κανονικό. Πασό με εννοέ θα χαιρεθεί το κιόλα. Τα είδε σε γραστώ. Καματάκια, παιδί μου σου λέγω για το μέλλον τη χώρα μα λέει το Γιορτιάδη. Εσύ μου λε και το μέλλον του δαφιού. Και σε πιστέψει τώρα το δαφιντέ. Εγώ σου λέω Χώρας, που ψηφίσατε <σοκ> πασόκ, <σοκ> πασόκ <σοκ> με ενοχές; Άι παρατήστε με. Τι κάνει γιου σου. Έχει, μάθει όλε παλιό κουβέντε. Χρόνια ακούμε, ήταν μικρό το παιδί, τώρα πάλι και φαντάσει έχει ακούσει. Αυτέ οι οικογένειε που με παίρνετε κάθε τόσο δεν σα, έχουν πάρει όλο μανάδε με γιού. Που πρέπει να αποκαταστήσω τόσ... <χι> τόσο. Τόσαξ <χι> όγκα μα <χι> <δηλαδή>, δεν <χι> έχω πληροφορηθεί ότι έχουν κανονικά. Φοβερό. Θα λιοθετή κιόλα. Πώ τη λέγανε τη μανούλα με το γιο το φοβερό. Τώρα με κυριάκο πια μανούλα. Όχι, μια μανούλα που τη έλεγε ότι ο γιο τη είναι φοβερό τίποτα. Δεν θυμάμαι τώρα. Λέω σε μανάδε διάφορα. Ή με τη μανάδα ή με τι μανάδα πολύ. Το μανάδα είναι ισπανικό, δεν ξέρω το ξέρει. Έτοιμα ότι ξεκίζει να μην ξαναπάει. Μου σπάει τα νεύρα Θα το πω Οι αριστεροί λέω, δεν λέγανε παλιά οι κομμουνιστέ ότι κλείνουν τα εργοστάσια, γι' αυτό φεύγουν από την Ελλάδα. Ναι, ναι. Εγώ βλέπω κάτι αφήσει όλη την Αθήνα και συγχαρητήρια στα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που λέει ούτε γουλιά μέχρι να ξανανοίξει το εργοστάσιο. Να ξανανοίξει το εργοστάσιο. Επιτροπή Αγώνα και τέτοια. Τι γίνεται, αλλάξαν τα πράγματα. Αυτό τώρα το αίτημα να ξανανοίξει το εργοστάσιο να γίνει τι. Να ένα συγκεκριμένο αναψυκτικό τώρα. Αυτό είναι το αίτη... Τώρα, να ξαναέρθει πολυεθνική εδώ, να ξανανοίξει πολυεθνική <Τοχελίκω> να παίρνει 3 εκατοστάρικα. <σθήντες> <σθήντε> να δουλεύει <σθήντε> τα 12 ώρα για 3 και 4 εκατοστάρικα. Είναι αυτό έτοιμα <Τοχελίκω> για να πήρουμε <σθήντε> τη μαλακία που δεν έχει νόημα ύπαρξη. Η συγκεκριμένη νομίζω φορολογείται και στο Λουξεμβούργο. Τουλάχιστον 3 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα. Ναι, αυτό είναι το θέμα που φορολογείται. Αφορολογηθεί όπου θέλει. Το πίτουρα, της παπάρας επιστήμονα. Μην μιλάς έτσι, έχει μπει ο νέος χρόνος στην αμαρτία. Εγώ συνάντησα με τον Σιμίτη στην Ακαδημία και τον έκραξα. Δηλαδή τι θέλει να πει, Μας ταγπαγορεύει και το κράξιμο ή τη σφαλιάρα που έφαγε ο βουλευτή. Εδώ πέρα το κουκουέ 40 χρόνια και πληρώνεται κιόλα γι' αυτό γιατί είναι μέσα στη Βουλή. Κάνε μου κατεβαίνει τη σταδίου. Γιατί δεν λες ότι γι' αυτό δεν κάνει τίποτα. Και ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν προσφέρει τίποτα τελικά. Και σε πείραξε ένα που πλακώσανε ή στην Ισπανία που ρίξανε Η τρικημία εκκρανίο σου δείχνει σε πιο κόμμα είσαι, έχει λογική, θα τη δηλώσει <σχεδιά> τη ζωή στη τελευταία τη, παρατήρησα. <σχεδιά> αλλά <σχεδιά> ρυφτείτε λίγο καλύτερα πια. <σχεδιά> Έλέω, <Έλεος. σχεδιά> αυτό το τριμπούρ που υπάρχει μέσα στο μυαλό σου, αυτή τη στιγμή, <σχεδιά> σου καρφώνει το κόμπο που ψήφισε. Αν και πω, ότι κατάλαβα έτσι πω σε κόβω, και αυτό το εξάγιμο θα αλλάξει κόμμα γιατί η ζωή θα κάνει δικό τη κόμμα, πάει ολαφασάνει, θα άψουν κι αυτό. Θα λε κάποτε ψήφισε λαφαζάνη παζάνη. Ποιο ζαφαζάνει. Αυτό. Και τώρα θα είναι το καινούργιο τη ζωή. Άντε, καλώ τέλο. Δεν το βλέπω αλλά πάντα. Είστε εσεί, η ταξεντίδε, ό,τι πρέπει για αυτή την αριστερά. Είχε συνηθίσει Είμαι, που πραγιάς, δεν είσαι πραγιάς, σε πραγιάς, μια θέση. Μεταφέρει από <σχελό> πιάτσα σε πιάτσα κάθε τόσο. Είναι η ίδια λογική. Από πιάτσα σε πιάτσα. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν κα για Συνασπισμό παγιά, συνασπισμό. Κουκουέσωτερικού, ναι. Τώρα λαφαζάνει, αύριο ζωή. Είναι αυτό που παίρνει κούρσα για να πα από εδώ που εκεί το πελάτη. Απλά εσύ είσαι ο πελάτη αυτή τη στιγμή και δεν το καταλαβαίνει. Έλα, πάμε. δεν χρειάζεται να μιλήσει άλλο. δημοκρατικά Τρόπος, ωραίο τρόπο, ωραίο επίπεδο. Τσόκαρο. Θα, θα εφτήσω Θα του πω συγχαρητήρια. Ευτυχώ μα έβαλε στο ευρώ με τα πλαστά στοιχεία να ξεβρακωθούν μερικοί αριστερή σε 10 χρόνια. Αυτό θα το πω. Αυτή η αριστερή που ψήφιζε εσύ βέβαια. Το ξέρω ότι δεν πρόκειται να του κάνω τίποτα, αλλά μα βρεθώ στο τραπέζι εγώ χώρο θα τον εκτίσω. Εντάξει, πάρει από το χασάπι πριν και ένα κιλό κρέα. Να είναι τα μούτρα του σημίτη και το κρέα. Τα μούτρα κρέα. Γεια, για, για. Από Αυστραλία περνώ. Ε, είπα σ ο δικό σου χθε να... η fax. Σε ΥΦΑΞ, ρε, και τι λέω ότι στη 10 λεφτά, τη 11 λευκά. Καλά υπάρχει μα... συμπληρώνει 3 ευρώ για να πάει να ρίξει Όπω βλέπει, <συμπληρώνει> υπάρχει. μου, με 3 ευρώ αν δώσω σε άστεγο θα φάει θα χορτάσει, θα φάει και το του δίπλα από το βράδυ. Μα νομίζει αυτό που θέλει να πάει να ψηφίσει την Νέα Δημοκρατία του σκέφτεται τον άστεγο χέστηκε. Δεν θέλει να δώσει τον άστεγο γι' αυτό το δυνατή. Προτιμάει να 000, τι. Ναι, ρε φιλαράκι, κόμμα τραβεστή είναι, γι' αυτό το πήγε ο Σαμαράκι Συγκρού. Ο Αυτός, ναι. Αποστόλη, ξέρει γιατί η Εκκλησία και ο Αμβρόσο είναι ενάντια στο σύμφωνο συμβίωση. Γιατί? γιατί αυτοί το έχουν λύσει στα μοναστήρια. Συμβιώνουν χωρί σύμφωνο, Συμβιώνουν στα μοναστήρια, στην Εκκλησία γενικότερα, όλοι οι Μητροπολίτε. Το έχουν λύσει το πρόβλημα αυτό. Αλλιε ε <ΣΣΣΣ>